τη μουσική που παίζω, αντελάχτε. Και εδώ εγώ, Άγγος Βλαδίδης Απόσφαλος, περιμένουμε σιγά σιγά τους καλεσμένους Παύλα συνεργάτες να έρθουνε, να κόψουμε όλοι μαζί την πίτα του newsfood.gr και να γιορτάσουμε έτσι την έλλειψη του κοινού χρόνου και τα τρία χρόνια που κλίνει η σελίδα μας. Τίποτα <τύχε> άλλο ε, ε, δεν έχουμε γιορτάσουμε ή δεν έχουμε λάβει. Εντάξει, στην πορεία λόγω έτσι στο Θεσσαλονίκη. <σίλει> ναι, εννοείται, εννοείται. Εδώ έχουμε <σίλει> προετοιμαστεί πλήρως, μπορώ να πω. Έχουμε fake και ειδωράκι που θα Έχουμε βασιλόπιτα, δώρο. Τροσκοπία, <σίλει> <σίλει> Και άλλα πράγματα ωραία. Βέβαια να Σε 5 Είμαι επισκέπτης που έχουμε την αργότερα... τώρα δεν κάνεις εδώ γιατί το ξέρει, αλλά αργότερα θα τους βάλουμε άμα τα καταφέρουμε να πούν και καμία ευχή. Ε. Και θα τους ακούσετε στο επόμενο newscast. Ευχή, για πιο... Θα ευχηθούν για το... Ε. θα πούν ευχές για το news filter ε. του site λοιπόν, επειδή μου... και τους αναγνώρισε και όλα. Δεν θα πούν δηλαδή... Ήταν και ένα χρόνοね. Σαν να καλέσεις πούμε παγκόσμιοι... Εντάξει, αν μάθες να ξεκινήσουμε με ρωτήσεις, μους κάνετε το καλευστήριο επειδή μου, να τους λέμε. Ε, εντάξει, να δούμε και πώς θα έρθουμε, έχει τίποτα άλλο. Ε, κυριε ελπιστούμε 6-7 να είμαστε. Ας θα πάμε <συλίδε> την βασιλόπιτα μας, όλοι. Ε, εντάξει. Θα, θα παραγγείλουμε για καμποτίες γάλα να το κουτάρουν μέσα. <συλίδε> όμως, έτσι. Κακάο. Ε, κακάο, κακάο. Έχει κακάο, εντάξει. Δεν με Ε, εντάξει, θα συνεχίσουμε να περιμένουμε. θα περιμένουμε και θα Γεια σας, γεια σας, γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά στους ακροατές και στους ακροάτριες του Newscast. Έκκ操σε το πρώτο επεισόδιο για την εκπομπή μας, το πρώτο επεισόδιο της τέταρτης χρονιάς του Newsfilter.gr. 4 <Τι Τι Τι> σεζόν. Γεια γεια. Τι κάνετε παιδιά; Μαζί μου είναι ο Απόστολος και ο Άγγελος. <Τι <Τι> γεια σου Άγγελε. <Τι Τι> γεια σου Άγγελε. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις; πώς Οye, bravo. Τάπο ββμ το 겨να βέση. Κι βτάμε τα βεστο βεϊ. Το 겨νο βέραση ηργη. Estoy το de parede de tapes. Έχει βαρέλια <σομίως> τα οποία είναι πλέον εκτροπισμένα. Στο παρελθόν ήταν παρελθόν από Και. Και από όσο. Όχι, όχι. Ναι, <σομίως> από, από ίσκι. Θα Μεγάλα, φύγινα, και είναι βαρέλια και τα Ωραία, ωραία. <σομίως> είναι το πρώτο επεισόδιο τη χρονιά. Θα είναι λίγο χαλαρό. Θα έχει, θα... έχει ευχέ από εμά και από άλλα άτομα όπω θα άκουστε στη συνέχεια. <σομίως> και <σομίως> θέλαμε, τι θέλαμε να πούμε. Α, και το, το event χθε που κόψαμε το κοπεί την πίτα. Το Λοιπόν έγινε η κοπή της Βασιλότητας για το News Filter για το 2010 τον κύριο το Χρόνιου δηλαδή. <σχυλίως> που ότι είναι η δεύτερη Βασιλότητα που κόβουμε έτσι. <σχυλίως> Μετά δηλαδή μια κόπη στα δύο χρόνια και τώρα στη Βασιλότητα. Όχι. Τρία. Ναι, δεν κόψαμε Το 2008 κόψαμε. κόψαμε. Το 2009 κόψαμε. Πέρσι δηλαδή. Σοβαρά. Ναι, τέλος πάντων. Οκ, τότε. Εντάξει, εντάξει. Μέχρι τώρα είναι η δεύτερη Βασιλότητα που κόβουμε. Αυτό είναι το έχει σημασία. Ελά, αλλά θες, πες ποιος σκέφτε ε, το Φλουρί μετά από λάθος υπολογισμούς του Κέσου ο Χρήστος yeah. γιατί, <laughs> κατα... <laughs> γιατί ο λόγος δεν πρέπει να το κερδίσεις πρώτον Γιατί εντάξει δεν λένε ότι παίρνει το δώρο μεταξύ μας ξέρω εγώ <laughs> Αλλά όντως ή άλλως το Χρήστο δεν τον βάζεις ποτέ σε κλήρωση <laughs> Πανερά ας πούμε Είναι ένα γιατί Είναι όπως τα χαζί, να το πετάς <laughs> απέξει ε, Έχω να κερδίσω Φλουρί σε βασιλόπουτα <laughs> κάτι χρόνια, δεν θυμάμαι <laughs> Φέτος το δικές σκένα στο σπίτι σου <laughs> Όχι, όχι, όχι, <laughs> όχι, όχι, όχι, <laughs> όχι και το δω το πήρε άλλος. Ο developer. Ωφού! Μας έχει ωφέη να δείτε το Αν πάτε στη σελίδα μας στο facebook, facebook.com, κάτω newsfeel. Θα είναι και θα έχουμε και άλλες σελίδε. Θα έχουμε και άλλες σελίδε. να ανοίξουμε επεισόδια θα Δηλαδή, καμιά θα βρουν από το όλο event. Ωραία, δεκαπέντε. Εντάξει και Για να δείτε ότι χάσατε που δεν ήρθατε. Γιατί... και εντάξει είμαστε αρκετά άτομα που μπορούν να πάρουν... και πω. τι θέλω να πάρω... και να κάνω δεκαετίας. Επίσης θα δείτε το δωμάτις της φωτογραφίας, αν κάποιος θέλει ίδιο ή παρόμοιο, μπορεί να πάει και ηλικιωμάς. Ένας στείλει ένα email στο info με τα στοιχεία του, η διεύθυνση και όνομα και τέτοια. Ναι, και θα του στείλουμε. Επίσης επειδή... θα επικεντρωθούμε εμείς, να το πούμε πώς θα το πάρει και τι... Και ναι. Πώς. Ε, θα υπομιστεί βέβαια το κόστος, <laughs> <laughs> το κόστος, αλλά... Εντάξει, αυτό είναι ρυθμιστικό άμα θέλει. Τι θέλω να πω. Και ο Άγγελο εδώ πέρα είναι ειδικό για να μα πει κάποια στατιστικά για το έτο 2009 για το newsfilter.gr. Τα πούμε από τώρα ή μετά τι εγγραφέ. Τα πούμε μετά. το πούμε μετά. Απλά. Να πούμε παιδί μου ότι εμεί στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε κάνει το χρήστο που ήμασταν μόνο είχαμε πει κάποια πράγματα για τη χρονιά σε σχέση με συνεργασίες και τέτοια πράγματα. με το κόσμο που βοήθησε κλπ. Αλλά δεν πήκαμε στα γιατί πρέπει να αναφέρω εσύ που είσαι ειδικό για το πείσμα. Ναι. Οπότε μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε θα τα πει ήξερα. Να προετοιμαστεί. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο στο ίντρο intro. Ωμε, α ευχηθούμε επειδή μου και. Οκ, okay. να ευχηθούμε, <σχ> ευχηθούμε. <σχ> ευχηθούμε. <σχ> καλή χρονιά σε όλου του οθωτέ και στο news filter και σε όλα τα πανεμφερή news, καστροφίε κλπ. <σχ> Ελπίζουμε να είμαστε το ίδιο δημιουργικοί όπω και πέρσι και... και ή και περισσότερο. Ή και περισσότερο και να παραμείνετε μαζί μας, και να μην φύγετε να πάτε σάλσα, ή τεράγια Που μιλάνε για φίλα μερσέλης και τέτοια. Πάντως, φύγετε. Θα ακούσετε τώρα. Πάνω να ευχές από φίλους και επιστρέφτε. Εγώ από τη μεριά μου και από τη μεριά των άλλων έχουμε ο, ο νέος έτος να μην φέρει παγκόσμια ειρήνη γιατί έτσι μου είπανε να φέρει παγκόσμιο πόλεμο τον τρίτο και καλά να είμαστε, καλά να περνάμε και αυτά τα ο, λίγα δεν έχω αλλά φτάνει βαρύτικα. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αυτά. Εύχομαι, υγεία, yeah, ευτυχία, μακριά από Λουμπάγκα, νέιμος Στέφανος. Και ό,τι καλύτερο για το νης φίλτερ για το 2000. Καλή χρονιά, έχουμε υγεία πάνω από όλα σε όλους και επίσης έχουμε η τέταρτη χρονιά του News Filter να είναι ακόμα πιο παραγωγική από τις προηγούμενες τρεις. Έχουμε στο News Filter, καλή χρονιά και χρόνια πολλά και ένα δημιουργικό και πολύ καλλιτεχνικό 2010. Ας είμαι η Βαρβάρα, είναι η πρώτη φορά που μιλάω για το News Filter. Ε θέλω να ευχηθώ σε όλου καλή χρονιά και να ευχηθώ επίση σε εσά που μα διαβάζετε να μα διαβάζετε ακόμα πιο πολύ Και σε εμά που γράφουμε ακόμα πιο δημιουργική γραφή. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, και επειδή ο Απόστολο με πιέζει, με τρομοκρατεί να το πω και στα Ιταλικά, θα δοκιμάσω την τύχη μου. Είμαι ε η Βαρβάρα, αλλά πριν να πω blog, η news filter, Eh, voglio augurare a tutti un buon anno eh, tanti auguri eh, per voi che leggete il nostro sito spero che continuerate a leggerlo eh, per noi eh, spero che continueremo a scrivere eh, articoli interessanti per voi grazie tanto Barbara. Και μετά mm. το 7 Διάστημα Ευχών, νομίζω είναι η ώρα αγκή, να μα πει ε, τι καταφέραμε μέσα στο 2009. Ωε. <στοίλυνα> <στοίλυνα> Κοίτα, να <στοίλυνα> τα πει καλά, μην φεύγει ο κόσμο. Όχι, εντάξει, καλά θα το πούμε. Αντιπέστε. <στοίλυνα> λοιπόν, αρχικά από άποψη παραγωγικότητα. Για πες. Λοιπόν, μέσα <στοίλυνα> στο 2009, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, είχαμε 765 ολόκληρα άρθρα <στοίλυνα> και <στοίλυνα> δύο <στοίλυνα> πισά. <στοίλ <laughs> το οποίο είναι ακόμα, ξέρω που είναι. Είναι ε, σχόλια ακετά, 4378. Καλή <σχελίου> φάση. Επίση είχαμε 562 fans στο facebook. Yeah, και ακόμη ότι το facebook page δημιουργήθηκε τότε, έτσι, μέσα στο 2009. δεν είναι ολόκληρος ο χρόνος. δεν είναι ολόκληρος, αλλά εν πάση όλη η διαδικασία έγινε μέσα εκεί. Ναι. Αυτό. Μα δεν θα μπορεί γιατί κανέναν συλλεβή και τι κανέναν group. <laughs> Γιατί το, το σωστό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Αν και λειτουργικά ίσω να μας καλάει ελαφρώς, αλλά οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Mm. Μπορούμε να, να κάνουμε ένα petition για group. Mm. Εγώ σου είπα την group θα κάνουμε <laughs> στο Facebook. Τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν πληρώνω δεν μου απόδειξη. Εντάξει. <laughs> <laughs> άμα το κάνει αυτό, βάλε πιστεύω ότι μπορώ να βρω 10.000 άτομα που δεν ξέρω τα <laughs> ναι, <θα βρω, laughs> Μέσα σε 5-6 μέρες σου μιλάμε. Ε, πάλι αυτό <laughs> το 8 <τότε>. ε, Λοιπόν, συνεχίζει <laughs> να Ε, ένα που μεγαλύτερο pick, ε, τώρα, Μέσα στη χρονιά είχαμε παραλίγο 465.000 page views. Αυτό είναι unique. Τα page views ναι, ναι μπορεί να, είναι, να μην είναι unique. Ωραία. Ε, το θέμα είναι ότι οι, οι, οι χρηστέ ήταν 318.000 παραλίγο. Παράλίγο πάντα. τα παρά <laughs> ε, ε, μία εξαιρετική. Ο χρηστό έβλεπε 1,5 page ανα ε, επίσκεψη. Περίπου. Δηλαδή έμπαιρε και την άλλη πάνω που το κλείνευε. Δεν είχε την ανομονή. Ναι, πάνω κάνα το ένα λεπτό και 7 Μάλλον δεν είχε Chrome, που ήταν ανοίγει γρήγορα και το απέθουμουν κάτι μετά. 77% των ατόμων που επισκέφθηκαν και την 42% των ατόμων που πήρξαν, έφυγαν. Και 77% ακόμα η Καλά σημαίνει την είχε Λοιπόν, η μέρα θα... με την υψηλότερη πολύ ήτανε... θα είναι και η σε πόσα ήταν. στις 15 μαϊου, είχαμε 4.882 λίγα είναι το τι είχα, τι είχαμε βάλει εδώ εκεί, θα πω. Και 428, κοιτά κοντάζουμε, 17 Μαΐου, αυτό είναι... η μητελικός και ο τελικός Eurovision. Μια πριν τον ημητελικό και ημέα μετά τον ημιτελικό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χαρακτηριστούμε ως το απόλυτο ελληνικό block γιατί Eurovision. Έχουμε τελείψει, κι που πούμε, δεν ξέρω, τα γράφουμε, όντως. Επίσης είχαμε έντονη επισκευσιμότητα κατά το EuroBasket που σάχνω λέγουν τα τίνηπτε. Όλα τα Euro είμαστε. Ναι, όταν είχε Euro, εμείς να το ονομάζουμε EuroFilter. Και 19 Φεβρουαρίου 2022 και εκεί είχαμε, ναι, πάντα εκκοινώθηκα τα χώρια τη EuroBasket. Ωραία, τα σπάμε, τα σπάμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να μάθετε. Τίποτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά την απόκριση αυτή. Το εξωτερικό συνεργάτη μα. Να περάσουμε σε ένα σοβαρό. Ε, ε, σοβαρό δεν νομίζω, γιατί είναι και το πρώτο πόδι χρονιά. ποτέ δεν ήμασταν, δεν θα είμαστε. Ούτω ή άλλω, κοίταξα, νες, πάντα υπάρχει μια δικαιολογία για να μην κάνει σοβαρό θέμα. Το προηγούμενο ναι, είπαμε είναι το τελευταίο πόδι χρονιά. Σωστό. Ωραία, ναι. τώρα είναι το πρώτο Μετά θα πούμε είναι το δεύτερο, σιγά-σιγά να μπαίνουμε. το πρώτο Καφτοί οι Το τα παράξενα τα Τώρα θα κάνω το τρίτο πρωτοπόρο mm. λοιπόν, για ε, να μην Λοιπόν, θα σα πει κάτι κάτι άλλο στατιστικό, Άγγελε, που όχι. Ε, okay. ε, α περάσουμε σιγά σιγά στα θέματα που ακόμα δεν έχουμε φτιάξει ah. Πούμε. Πει, θα πούμε και τα <σχεδίδι> τέτοια. <σχεδί> όσα κάναμε. Podcast και τέτοια. σωστά. Το. <σχεδίδι> Και τα τροφίδια σκέψη πόσο έφτασαν, 9. 9. Είτε 9, 9, κάποιος ή κάτι άλλο δεν έχει. Αναμένουμε το 10. Εγώ το βάλα το 0 και ήταν πολύ καλή αναμένουμε το, το, το 10 θα ήταν το λε πολύ. <laughs> δεν ξέρω τι θα έχει. Εντάξει, επειδή <laughs> μου τα αναμένουμε, είπαμε ότι θα είναι αύριο. <laughs> Παπάρουσε. Αποκαλωθεί. <laughs> Αγνοείται η τύχη του, μου φαίνεται. Ούτω ή άλλω είχαμε πει από την αρχή ότι δεν θα είναι. Δηλαδή γίνονταν κάθε εβδομάδα γιατί είχαμε χρόνο και τέλο πάντων τύχαινε. Δεν είναι, ήταν δεδομένο από αρχή ότι θα. Έχουμε κάθε εβδομάδα καινούργιο. Η Σουδία συνέχεια και, συνέχει και του διαγωνισμού. Αλλά ο καλύτερο διαγωνισμό, ο πόλο, έχετε σε κανέναν μήνα. Δύο. Ναι, όντω. Ε, και. Αλλά έχετε. Δύο. Και επίση έχουμε και άλλοι διαγωνισμοί, μάλλον. Mm -hmm. Ωραία. Είσαι εμεί κάτι άλλο. Mm. Ωραία, α περάσουμε λοιπόν στα θέματα που ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Και θα είναι. <Τι> Έχουμε δύο τεχνολογικά <Χάκη> Άγελ, κάτι ήθελε να μα πει για το Firefox, <Χάκη> ο οποίο είναι σπάταλο στην μνήμη του υπολογιστή στου έτσι. Ναι, όσοι το νομίζω το έχουμε <τούνε>, καταλάβει αυτό. οι υπολογιστέ σιγά-σιγά. τρει α και σου μνήμη. Εγώ θυμάμαι ότι παλιά το λέγανε αυτό πάρα πολύ αυτό το αναφέραμε και. Εντάξει, στιγμή πρέπει να το Λοιπόν, ένα. Εντάξει, το Firefox πρέπει κάτι να κάνει, Mozilla, για δηλαδή, να το φτιάξει αυτό. Μέχρι να γίνει ας το πούμε, από την εταιρεία κάποια διόρθωση, υπάρχει το Firefox Ultimate Optimizer. Ναι, Ultimate. Ultimate, Ultimate Optimizer. Αυτό, πρέπει είναι πρέπει ένα, πρέπει. Plugin. αυτό είναι ένα όχημα πλαγγύη. Αυτό είναι μια εφαρμογή από μόνη τη, την πα πα παίρνει, την παίρνει. Την παίρνει, την παίρνει. Την παίρνει, την Και ναι. πρέπει να ανοίξει ξεχωριστά αυτή την πλαγγύη. Δηλαδή, ανοίξει το Firefox και μετά πιέζει oh. και αυτό. Δεν πρέπει να το βλέπουμε και να... Δημιουργεί, ε, ξέρω εγώ, υπομνό του όχι, κάπως θα γίνει αυτό. Οκ. Okay. Το αυτό που κάνει είναι, μειώνει την χρησιμοποίηση πόρων του συστήματος κατά 95% Από τον Firefox. Από τον Firefox. Δηλαδή, αν έχετε κανένα ας πούμε, 3-4 καρτέλε και ο Firefox κατανονώνει 100.000 KB, γιατί είτε η στάξη που μόλι το να αυτό θα ξοδεύει 5.000 KB. Σωπα. So, okay. Και θα είναι ότι mm -hmm. τόσο βρήγορος θα ήταν, ναι, τίποτα άλλο δεν αλλάζει, παρά μόνο το πόσο χωριοπιάνει. Μάλιστα. Όντως πολλοί πηγαίνουν στο Chrome, μόνο και μόνο παιδί είναι Φάβοξε να αργούσουν και τρώει πολύ μνήμα δηλαδή. Και Τώρα που λέμε το Chrome, βέβαια, να πούμε το δεύτερο νέο, το γρήκο. Ναι, το υπέρτατο Plug Το οποίο το Chrome έχει αρχίσει να βγάζει plugins και μπορώ να πω τώρα εδώ πέρα, Άγγελε, ότι βρήκαμε το Plug Games χρονιάς, έτσι. Το πλαγγίνε τη χιλιετία τη Κόσμια. Το ε, πλαγγίνε του γνωστού κόσμου τέλο ναι, πάντων. Το plugin το... που αλλάζει, επειδή με τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεσαι, αλλάζει το εσωτερικό κόσμο. Πριν πούμε πώ λέει και τι, τι κάνει το πλαγγίνε, σημαίνει 네. ότι το ε, Έχει ψηφίσει, το έχουν ψηφίσει, το έχουν 600 άτομα και η βαθμολογία του μέχρι στιγμή είναι 4,5 με 5. Είναι πολύ από 4,5. Στη κάθε εβδομάδα περίπου, το εγκαθιστούν 827 άτομα. Σε ένα τι χτυμόζι. πότε έφυγε αυτό το ξέρουμε. Αυτό βγήκε 11 Δεκεμβρίου του 2009. Α, είχε φρέσκο. Έχει ένα μήνα, ναι. Ε, φρέσκο, Λοιπόν... Για πέρα λέγεται NOTHING. NOTHING. Τίποτα. NOTHING IS COLDER THAN ICE. Λοιπόν... Και το όνομα σου. Το όνομα είναι πολύ κοντά που κάνει δεν ναι, το πα και δεν γίνει τίποτα, έτσι. Παίζι δεν αλλάζει καθόλου το plugin το δεν κάνει τίποτα. Εντελώ τίποτα. τίποτα να συμμεθεί ότι ήδη κάποια άτομα περιμένουν την επόμενη έκδοση του. Όπω λέγαμε στι σχόλια μου, το εξή πράγμα, έτσι. Είναι ένα plugin το οποίο απλά δεν μπορεί να έχει λάθο functionality. Δεν το και δουλεύει. Δεν να περιμένεις κάτι πάει καλά. κάποια τα λέει, Mm. Uh, can't wait for the next version oh, this, this, this one works with there's oh need πάλι μόνος αυτό είναι πολύ ο UX το βρήτες μου, στο το Google. Δωρεάν, έτσι, το UX Station. το αυτό σε ένα blog. εγώ νομίζω αυτό το πράγμα θα έπρεπε να να είναι commercial. Δεν το κάνεις τώρα δωρεάν αυτό το πράγμα, plugin, που το βρεις. αυτό το βάζει στο plugin και μετά πολλομένες τι είσαι. Είπαμε θέματα, είπαμε θα περάσουμε σε μη τεχνολογικά. Εδώ πέρα ο Γιώργη είχε ανακαλύψει ένα. και λεπούρια το πούμε. Δεν παίρνει τι έγινε με είχε κατάθλιψη. Είχε κατάθλιψη και υπάρχουν στιγμές οι απλά βρίσκησαν στο όλο σημείο του κόσμου. Δηλαδή και είναι αυτό τώρα το λες για μα, φαντάζομαι έτσι. Αλλά 6 δισεκατομμύρια πόσο είμαστε παρά 4 άτομα. Θα καταλάβετε γιατί 4. Υπάρχει ένα τύπος στο Hong Kong, ο οποίο ένιωθε πάρα πολύ στραμφοημένο, λιμένος και είχε ας το πούμε. φυσικό τα παιδιά Και έκανε κάτι να Τι έκανε, πήγε σε ένα αυτόματο μηχάνημα ATM. Σήκωσε 20.000 δολάρια του Hong Kong, δηλαδή δολάρια δηλαδή Έδειπε. Ε, να το μοιράζει στους πλαστικούς. Ωραίος. Ωραία. Έτσι όποιον τον στον έδινε τι θέλετε για το Τον Έχει δολάρια Είναι 580 580 το κάνουμε. Έτσι αυτό το Και για αστυνομία ομία Και τον Γιατί; γιατί Εγώ βράμε δηλαδή, να πωςváει τα λεφτά Λέει ότι ο άνδρας πριν τον πιάσει την οικονομία έχει προλάβει να μοιράσει περίπου 2.000 δολάρια Χονκ Κονγκ. Άμα σκεφτόμαστε ότι... Ε, Μοιάζει επί το 200 δολάρια, λοιπόν να μοιράσει 4 αγαπητοί νομίσματα. Ε, εντάξει, δηλαδή πάει να κάνει ως μια χειρονομίσμα και τον σταματάει. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή. Ναι. Εγώ είμαι αυτόν τον άνθρωπο 100%. Δηλαδή, αν δεν το μοιράσεις μετά, να τον αφήνει. Λοιπόν, οπότε εντάξει. όποιος βρεθεί στο εμπορικό κέντρο στην οικία του Wang Taishi, Σκέφτομαι ότι δεν ακόμα 10.000 δολάρια μοιράσει. Ε, ναι, σε τίποτα. Ναι. Και το ποτέ δεν το αφήσανε. Το κόψανε. Ε, δεν μπορούσα, τον κόψανε. Δεν πώς να καταλάβει πώς τον πολλά τόσο να Εγώ δεν πω άλλο θα πατούσε έτσι, ε, <στά <στά> το ξέρω, δεν θα έκανε. δεν θα θυμίσεις έτσι όμω. Έλα κερδίζει. Εντάξει. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι. όλοι να το Εντάξει, δεν νομίζω ότι το βάλαμε φυλακή, Εσύ όταν το πήγανε <στάξει> κρατήκα και το νεκτρά, εντάξει, μπορεί να το λέει <στάξει> μόνο τη μετά, μην τα, λείπαν, ξέρεις, με τα... <στάξει> μήτε μοιράζει έτσι. Αφήνω, είδα 30, <στάξει> 30 χρονών Εκτό εκτός λέω, εγώ τώρα με πονιδιά, α το πούμε, ήταν πλαστά και ήθελε να το διακινήσει. Ε, κοιτάξτε εδώ πέρα, μηχάνημα το. Ναι, από μηχάνημα τα βάζει <στάξει> και Τα κίνητρα Έτσι λέει. Αυτό είναι κακές γλώσσες ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι κακέ γλώσσες παντού στην Αυτό λέει ο ίδιος έτσι ότι ένιωθε και θέλει να Τι να ήταν αυτό που λες, δεν πλαστά. και πλαστά να Καλά, όντως πλαστά να ήταν, Tell them they'll bear the cost. Without the soul that's lost. Πλέον η συνδέου που δεν βρήκαμε τον τύπο των Hong Kong που μοίζει τα δουλεύει Hong Kong, έτσι υπάρχει και εναλλακτική, άγγελε Υπάρχει την αλλαγική να πάμε να μαζί μέσα σε μια σπηλιά. Boing. Γιατί oh, no. και όντω, γιατί τα παιδιά εδώ πέρα που βλέπουμε στη φωτογραφία, εμείς δεν μπορείτε να τη δείτε, θα το δείτε στο link αν το πατήσετε Υπάρχουν δύο άστεγοι, α το πούμε, άποροι ah. αδερφοί που δεν μπορούσαν να... να έχουν κάποιο σπίτι έστω και μια παράγκαρη κάτι και αναγκάζει να ζουν σε μια σπηλιά που είναι ακριβώς τη... στην Ουγγαρία και που κάποια πάλι πράγματα, βρισκά σκουπίδια για να ζήσουν, για λίγο χρήματα. το ξεκίνητο. Αυτό εδώ πέρα έχουν ανέλπιστη τύχη όμως, γιατί μαζί με μια αδερφή τους που ζει στην Αμερική η οποία είναι πιο λίγο εύκο έως Ναι ρε παιδί μου οκ, ήταν απλά ζει σαν άνθρωπος, κληρονόμησαν μαζί 4 δισεκατομμύρια εκατομμύρια λίρες Αγγλίας αυτό πρέπει να είναι περιουσία από τη γυγιά τους που πέθανε Επίσης σε ναι. στα τρία αυτό θα πάει οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια χαρά που το πώς η γιαγιά, η γη ήταν πολύ τσιγκούρνος εγώ και δεν έδινε ούτε ένα λεπτό ούτε τίποτα Δεν έδινε τίποτα. Έδινε στον άγγελό νερό. Επίσης η μάνα του τους είχε κατελείψει και ο πατέρας Οπότε η, γιαγιά, η γιαγιά... Ναι, πούμε, δε ότι η μάνα ήταν ο δύσκολος άνδρος, ο οποίος έφυγε από το σπίτι Μας και μετά και τα παιδιά έτσι. δεν είχαν ιδέα στην Άγγελιο. Ε, δεν που Ναι, αλλά αυτή είναι Οπότε, πάτε κι εσείς σε μια σπηλιά. Ζήτε σε σπηλιά και φροντίστε να έχετε συγκίνηση απλά, μην είστε μόνοι σας Γιατί αν δεν θα κληρομήστε τίποτα, Γι' αυτό το καλό της υπόθεσης για αυτούς είναι ότι είναι οι μόνοι άμεσοι απόγονοι. Αυτή και δεν και σύμφωνα με τον νόμο της Γερμανίας,ς ρίχνει στη Γερμανία πέφτει η γιαγιά. Τραγικό αυτό έτσι. Είναι άμεση δικαιούχοι της κοινότητας. Κάτσε να δούμε λίγο, αυτή είναι άλλη 43 χρονών, ναι. Ναι. Ο Ένστο. Ο Ένστο είναι 42 χρονών. Άρα είναι επειδή μου θέλω να πω μεσήλ της. Εγώ είναι ότι πρέπει τους ήρθαν σε αυτή τη φάση για να κάνουν τη ζωή τους, επειδή με έτσι λίγο... να κάνουν κάποια δίκη. Για να κάνω κάποια Καλά, φανερά. Αλλά πάντα είχα φάεις Και τώρα θα μου πούνε τα φάεις τους τους Α, και τώρα λέει είναι σε διαδικασίες που παίρνουν τα χαρτιά, αφανά της μητέρας και τέτοια για να το διεκδικήσουν ας το πούμε. Α, με το καλό. <σταλώς> Α, και επειδή το <σταλώς> κάνουμε και είπαμε κι εμείς ένα μπράβο, το θες και εμάς στο 10%. Το 10% είναι πάρα πολύ δακρυγμένο. Το 1%. Ε, το, <σταλώς> το, το, <μισό> ε. <σταλώς> το μισό της εκατό. Το μισό της εκατό, απ' αυτήν την καρισιμένη. ζωή δαείς, το και εδώ. Α αυτό. Ή αδερφοίδες, πάντα, γιατί για αυτούς βλέπω λίγο προτάσει διασκέδεσης για τους διδομάς που ακολουθούν ε, επειδή το podcast είναι χαλαρό θα πούμε μόνο δύο και δύο ταινίε γιατί ξέρουμε ότι σας αρέσουν έτσι ε, ξεκινά... είναι από τα πολλά τα comments αφήνουν, ε, ξεκινά... <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, αφήνουν ναι κοίτα εγώ κάνω τουλάχιστον 7000 email κάθε φορά <laughs> α, δε οπότε δεν δε <laughs> μπορώ να μην πω Σωστό. λοιπόν ξεκινάμε μια ταινία η οποία είναι μπερδεμένο <laughs> έτσι λέγεται στην οποία πρωταγωνιστούν πολύ γνωστοί ηθοποίοι έτσι, η πρωταγωνιστή Meryl Streep, ο Steve Martin και ο Alec Baldwin, και οι τρεις είναι αρκετά γνωστοί. Ε, να διαβάσουμε λίγο εδώ πέρα την uh, περίληψη που δίνει το cityportal.gr. Η Jane Adler, μια θεσκευμένη και στιγμή τριών παιδιών, είναι τελείως πα, παρετημένη από τον έρωτα μετά την επιστήκη προδοσία του πρώην σύζυγου της. Μάλλον πρέπει να είναι ο Steve Martin, από, από σπάσματα που βλέπουμε μετά, ο πρώην σύζυγος όταν ξαφνικά βρίσκεται μπλεγμένη σε ερωτικό τρίγωνο, οι άντρε που είναι ο Adam, ένα πεισδευμένος αρχιτέκτονας έξω καρδιά, αλλά και ο Τζέικ, ο μεταναιμένος πρώην σύζυγός της. Ωραία, ο οποίο την επαναπροσεγγίζει ερωτικά στην αποφύτιση του γιού τους. Έπειτα από 10 χρόνια και αρκετή ο αλκοόλ και το πράγμα είναι μπερδεμένο. Ωραία, οπότε δείτε την ταινία για να δείτε τελικά με ποιον θα με το καινούριο που είναι η Νέα δεν τελεσκευάζει <Δεύτερος> και νέο, αλλά ένα είναι ωραίο και ο παλιό που επιστρέφει και είναι και ο δοκιμασμένο, α το πούμε. Είναι μια ταινία η οποία προσεγγίζει τα κλασικά αμερικάνικα πρότυπα, θα έλεγα. Με αρτικά τρίγωνα και άλλα τέτοια. Και τετράγωνα <συσχεστούν> και, και... και ρόμου. <συσχεστούν> λοιπόν, δεύτερη ταινία, Παύλα Πρόταση από, το, από την ομάδα τη Newscast για αυτό το διβδόματο. Είναι ελληνική. Εντάξει, στηρίζουμε Ελλάδα εμεί συνήθω. Και λέγεται Νίσο. Έτσι, προφανώ δεν έχετε ακουστεί. Είναι η... Βάζομαι εγώ έτσι την έχω κουστάει, κωμωδία Προσθέτω να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει ένα νησί Και εκεί πέρα που όλοι είναι και κλπ ε, Ξαφνικά πεθαίνει κάποιο κάτος του νησίου ο οποίος ονομάζεται μεσοκλής δίκαιος Έτσι Και αφήνει πίσω του μια τεράστια περιουσία. Απλά κανένα δεν ξέρει που θα πάνε τα λεφτά Δηλαδή δεν υπάρχουν άμεση, γιατί είναι άκληρος, δεν έχει παιδιά ε, Τώρα η Διαθήκη όταν ανοίγεται ε, αναφέρει ότι υπάρχουν τέσσερι επιστολέ που έγραψε ο ίδιο, οι οποίε θα πάνε στι τέσσερι μεγάλε εξουξίε του νησιού, ε, η οποία είναι ο πρώτο τη κοινότητα, ο Στηνικό Διεθυντή, ο δάσκαλο και ο ιερέα. Ε, Όμω για να μπορέσουν αυτοί να τα πάνω τα χρήματα και να τα μοιραστούν, θα πρέπει να διαβάσουν οι δημόσια, τέσσερι επιστολέ που έχει αφήσει ο θυμιστλή δίκαιο μία για τον καθένα. Όμω αυτοί δεν ξέρουν τι λένε μέσα επιστολέ. Από λέει εδώ. Ε, παρά μόνο αυτού που ξέρω, του έχει πεθάνει έτσι. Βασικά, νομίζω ότι υποψιάζονται ότι θα του χώσει γερά. Μάλλον, λέει, τα απλήντα του στη φόρα ε. και θέλει ας πούμε, να τα πούν μόνοι του. Να δηλαδή τα ακούσει ο κόσμο του, ίδιους. ίδιου και Οπότε παιδε, θα μπουν συλλογικά σε, σε ένα δίλημα του να ανοίξω την και να δημόσια ή να μην πάω και να είμαι Αυτό. Ε, το σενάριο. Δεν ξέρω αν το αποδίδουν και όπω πρέπει. Ε, από ειθοποιούς... Έχει αρκεί το κόστος που Τρίπη ανετρίπει, συνδεσιακό χρήστη του Δήμα, λέει εδώ, Έλληνα Καστάνι, αληθιόποι, Βλαδινός και εκεί. Με πάση φαίνεται promising, άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε και να το μπορείτε να πάτε στο cinema και να το απολαύσετε. Επενθυμίζουμε ότι οι προτάσεις ε, παύλα περιλήψης ήταν από το citycloud.gr και ε, μέχρι, επόμενη... ε, μέχρι το επόμενο podcast με άλλες προτάσεις, καλύτερα να με αυτές. Και μετά από αυτό το χαλαρό εξοριστικό το podcast ε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν ξέρω, συνήθως λέμε κάτι πλακίδιο στο τέλος, αλλά δεν μου αρέσει κάτι να πω. Θα πει ο Άγγελος. Θα πει ο Άγγελος που δεν έχει να μιλήσει πολύ ώρα. Ε, εγώ τι λέει και ένα που δεν ξέρω. Εγώ είπα ψευδάκι και τότε που μου λένε τα πράγματα, οπότε δεν ψεύδω εγώ. Έλα τραγικά στα πρώτα μου θέματα. <laughs> <laughs> δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλειος το podcast θα τος τελειώσουμε. Κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε επιτέλους. Να κάνουμε ένα σωστό outdoor σαν, σαν ανθρώποι και στο άτρο ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα, δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι όσο ο κόσμος άμα δεν έχει βλακία στο άτρο το κλείνει η κύπη το όκουσου. Ε, ναι, αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν έχει βλακία ή όχι το κλεινει εκεί. κυπη ναι αλλα δεν μπορει να άμα δεν θα ακούσει. Ε, στα παλιότερα ήξερε, γιατί λέγαμε στο intro ότι θα προκουθήσει το άτρο με βλακία ισχυταίτηση για να το ακούσαμε αυτό το τώρα αυτό ε, ε, το, το άτομα αυτή τη φορά όμως. Εντάξει, αφήστε θα σε ακούει κάτι. το έχει κλείσει. Ναι, παιχνίδια. Τζάμπα, Όχι, Όχ, πώ να σε ακούει. Κάνε άλλο το πούμε 5.500 άτομα θα είναι τόσο άσχημα που θα νομίζετε εγώ και θα μοιράζω το Όχι, κανονικά. Τι όχι. να μα πει που θα σε που είναι νομίζω έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό έτσι είναι το 21ο επεισόδιο του Newscast, το πρώτο για την τέταρτη σεζόν. Και για το 2010. Και για το 2010. Κοίτα αυτό παίρνουμε λίγο τώρα που λέμε τέταρτη σεζόν. Στην τέταρτη σεζόν την αλλάζαμε από τέμβριο. Σεπτέμβριο, οπότε δεν είναι τέταρτη σεζόν. Περιδευτήκαμε. Να έχεις δεκινώσει η τέταρτη, τέταρτη σεζόν. Εντάξει, τέταρτη είμαστε στο δεύτερο, δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν. Τέταρτη σεζόν. Ναι. Ε, πάλι, τα λέγαμε την προηγούμενη φορά, πρώτο, πρώτη σεζόν το 2010. Έλα, ε, και τα λέγαμε, το θέμα είναι το πρώτο επεισόδιο του 2010. Ωραία. το πρώτο επεισόδιο για 2010 και του έτους και εγώ, επίσης. Τελεία και πάμε. Είναι και το πρώτο και το επεισόδιο της δεύτερης χιλιετίας, ε, επίσης και το πρώτο επεισόδιο... Ναι. Το οποίο... Το οποίο τα δεύτερα διεψηφία είναι... Είναι μια δεκάδε φορά από το Πάλλα. Τι δεν το καταλάβω. Το έτοιμο είναι. Λοιπόν, 20 και Τι λέει? 20 και 10. Είναι το πρώτο επεισόδιο. Είναι το πρώτο επεισόδιο χρονιάς που τα δύο δεύτερα είναι το μισό της πρώτης. δεν πρώτο, πρώτο, Και τα δύο είναι Ναι, ναι. Λοιπόν. Όχι ρε, 20 και 10. το μισό τα δύο δεύτερα είναι το μισό του πρώτου. Εντάξει το 2 το 1 ο από